Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο ραδιο άρτα στου 101,5 Είμαστε εδώ Παρέα και σήμερα Δεύτερη μέρα Που Δεν έχει καταστραφεί ακόμη η Ελλάδα <σομίως> Δεν έχουν πέσει φωτιές <σομίως> <οι> Ταλιμπάκ <σομίως> Μόνο λίγο βροχή έχει <σομίως> Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι εδώ 2681 4060 Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Εδώ είμαστε 2681 4060 again, Louis, Louis Καλημέρα στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Μέσω ιερού Ιντερνεδίου Καλημέρα στους φίλους που ακούνε Από ραδιόφωνα Τα οποία αναμεταδίδουν Ραδιο Art FM Κύπρος Ελεύθερη Ραδιοφωνία Κοζάνης Γεια σου Κώστα καλή σου μέρα. Και πολλές καλημέρες όπως είπαμε και στους φίλους που Μέσω γερού Ιντερνεδίου είναι συνδεδεμένοι Σούλη την Ελλάδα, Σαλονίκη, Νάουσα Αθήνα Και πάλι Αθήνα Ναι αλλά ρε η Αθήνα Αθήνας εδώ και... Κόντεψε να δω και 30% στη Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε, νοικιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, κυρία μου και κυρία μου, καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους φίλους που στέλνουν κάποια μηνύματα μέσω email. Τις τα νεύρα της στρούγκιας ο Αλέξης Σε έχει κάνει τα νεύρα τσατάλια Μια χαρά ο Αλέξης Χωρίς λιβάνια και κυριά Έδωσε... Τα απαιτούμενα εκεί Τις υποσχέσεις Τον πολιτικό όρκο Λοιπόν χωρίς θυμιατά Γιατί οι άλλοι που Που φέρνανε τα, Τους ροκάδες εκεί Τους παπάδες να Βλέπεις τυρούσα, Έχουν τηρήσει τους όρκους τους Ναι πρέπει να είναι κατάλαβες τώρα Ναι μια χαρά τα άσπασε τα νεύρα τη Στρούγκα, θα του στιαλίσει. Δηλαδή, Αλέξη, εντάξει, προχ... ειλικρινά σου μιλάω, εγώ προσωπικά δεν περιμένω να κάνει τίποτα. Εντάξει, άλλο, άστο πε μένα. Αλλά προχώρα έτσι. Όσο κρατήσει, θα του τσακίσει τα νεύρα. <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> λοιπόν και βγήκε Στρούγκα και τράβαγε τα, βυζιά, τα μαλλιά τη. Την τούτο ο Αντίχρηστο ήρθε, θα, μας, θα βγάλουμε βυζιά στα κολομέρια. Δεν, δεν έφερε τους παπάδες. Χαμό σου λέω με τη Στρούγκα. Διότι η Στρούγκα πάνω απ' όλα είναι χριστιανική Στρούγκα. Κατά του μεσηλίβι, έτσι. Λοιπόν, κάνει μία έτσι μετά την πολιτική ορκομοσία. Τα το τονίζουμε Αλέξη, πάει και στην Κυσαριανή. Δεν έχει σημασία, αυτά όλα σημειολογικά είναι. Καλά έκανε το παλικάρι. Ε, πρώτο δείγμα θετικών. Ε, εντάξει, κάτσε, περιμένουμε, τώρα αρχίζουμε por bus aquí va pa ti, he visto bullying. εκείνο που εχεί εγώ το καταφχαριστήθηκα, Στο... Σου μιλάω ειλικρινά Δεν ξέρω εσύ, τι... πόσο στρουγκιανός είσαι αλλά το οτι τους το, το τάσπασε τα νεύρα Των στρογγιανών, Το της Και εύχομαι να συνεχίσει έτσι όσο κρατήσει της είναι ένα μεγάλο mm. Δεν ξέρω έχει σκεφτεί Ότι αν ο Αλέξης δημιουργήσει πολιτική οικογένεια Λέμε ρε παιδί μου γιατί δεν είναι, και δεν είναι καθόλου παράξιο Πώς δημιούργησε ο Παπαντρέας, ο Καραμανλής, ο Μετσοτακουλέας Πώς δημιου... αν, αν δημιουργήσει πολιτική οικογένεια ο, ο Αλέξης ε, Κάποιον μελλοντικό πρωθυπουργό της Ελλάδας θα, θα τον λένε Ερνέστο Τσίπρα Το έχετε σκεφτεί αυτό Δηλαδή σε 30-40 χρόνια ξέρω εγώ πόσο είναι ο Πιτσιρικάς του Αλέξη τώρα του ζήσει Δεν θα είναι 4-5 χρονών πόσο είναι Αν έγινε ο μπαμπάς στα, 30, στα 40 αυτός να γίνει στα 45 λέμε Δηλαδή σε 30-40 χρόνια mm. μπορεί να έχεις πρωθυπουργό που να τον λένε Ερνέστο Τσίπρα Τι mm. ε, έχετε να ζήσετε ρε μάγιστε. Παρακαλώ mm. Ναι ρε παιδε, θα πάμε εκεί μω ρε κακούλια. Τι κακούργι... Τι; Ναι ρε Τι κακούργι είστε εσείς Μου έπεσε το τηλέφωνο τα χέρια Οπότε είστε εσείς ρε παιδί μου Παπαπα πα, πα, Δηλητήριο στάζεται Οπότε ε, Τότε νομίζω Ότι το σχέδιο μπορεί να ολοκληρωθεί Ερνέστος Τσίπρας Ερνέστος Τσέπρας Φεύγει το Πράς Μένει Ερνέστος Τσέ Ευχώνουμε δίπλα και κάτι, δεν μα για Να του διασκέψει το μεγάλο. Είναι σημαντικό αυτό ότι να δημιουργήσει πολιτική οικογένεια ο Αλέξης και τον μελλοντικό πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Θα μου πει: Θα έχει πρωθυπουργό η Ελλάδα μελλοντικά, θα υπάρχει Ελλάδα αφού σώνεται τώρα. Όσον οπου λογικά θα έχει, να τον λένε Ερνέστο Τσέπρα. Μια χαρά. πάντως Αλέξη προχώρα. Σπάσου τα νεύρα Τελείωσε δηλαδή τσάκεσέ τους τα νεύρα Δεν είναι μαθημένοι τώρα 70 χρόνια 70 χρόνια λιβάνια ε, Και από πίσω Το αίμα να ρέει Δολοφονούνε, σκοτώνουνε Μπροστά οι παπάδες κύριε Λέισον Λοιπόν έχουν πάθει ταραχή Έχει σημασία Εγώ προσωπικά Και την κίνηση να πάει στον Ιερόδουλα Στο Χριστονιερό Στο Χριστόδουλα όχι στον Χριστό δουλάρε Τι λέω να Στο Στον Τζερόνυμο Ναι Που αποτάχασε Την κίνηση να πάει στον Τζερόνυμο Σωστή και αυτή Δείχνει ότι σέβεται Τους αυτούς που πιστεύουν Γιατί είναι και αριστεροί που πιστεύουν Πως θα γίνει δηλαδή, δηλαδή Από προνόμιο της στρούγκας Είναι η πίστη Η πίστη Καλά στην πίστα, Η χριστιανοσύνη Λέει μια χαρά που πάτε σήμερα λοιπόν πολύ ωραία από τα ευτρά των εκλογών κυρία μου και κυρία μου πήγε η γιαγιά στα τρίκαρα να ψηφίσει και στο ψηφοδέλτιο έριξε, έριξε τις εξετάσεις ούρων έκανε λάθος η ψυχή έκανε λάθος νομίζει εσύ. η γιαγιά επίτηδες τις έριξε τις εξετάσεις ούρων για να τους δείξει και πόσο στοιχίζουν και ότι η ηλικία έχει ανάγκη εξετάσεων τους υποψήφιους σωτήρε. κυρία μου και κυρία μου θα μπεις χάθηκε μια ψήφωση εντάξει δεν έχει σημασία αφού σε αυτές τις εκλογές όλοι, όλοι κερδίσαν πες μου έναν που δεν κέρδισε έναν που δεν κέρδισε ακόμα και στρούγκα κερδισμένη βγήκε γιατί όπως πολύ σωστά παρατήρησε ένας ε, φίλος χθες που πήρε τηλέφωνο είναι τραγικό έτσι, πέντε χρόνια να έχει σκοτώσει ανθρώπους να έχει ρίξει ανθρώπους σε κατάθλιψη. Να έχει κάνει όλα αυτά τα έσχη, τα όργια απέναντι σε ανθρώπους, στην εθνική αξιοπρέπεια, στην πατρίδα και, και ένα 27% ένα 27% κοντά στο 30% των ψηφοφόρων να σε ψηφίζει βγάζοντας βουλευτές ακόμη και τον μπουμπούκο. Βέβαια θα μου πεις από την άλλη Υπή, υπήρξαν άνθρωποι προσέξτε υπάρχουν αυτοί οι ψηφοφόροι αυτή τη στιγμή οι οποίοι παρακαλώ <Κι> αυτό λέω, αυτό, αυτό λέω. <Κι> λοιπόν τι σου έλεγα ναι, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι, οι οποίοι προσέξτε τώρα εμείς πρέπει να κρατάμε τα νεύρα μας έτσι οι οποίοι ξέχασαν πριν κάποιους μήνες αυτό το καθήκι το οποίο ήταν διορισμένο από στουρνάριδες, παπαδήμους, βενιζέλους, σαμαράδες, το θεοχάρι και έβγαινε με ύφο με χιλίων καρδιναλίων και έλεγε στα γερόντια θα σας πάρω το σπίτι έβγαινε και έλεγε στον κατεστραμμένο ελεύθερο επαγγελματία μίλαγε με ύφο χιλίων καρδιναλίων αυτό το κοθώνει, πρόκειται για κοθώνι προσωπική άποψη έτσι Κοθώνει, πληρωμένο, τσογλάνει βάλει ό,τι θες δίπλα ρε παιδί μου Και οι ιδεολόγοι ποταμίσχοι Το κάνανε βουλευτή Θα μου πεις Το πρώτο τσογλάνι είναι που μπαίνει μέσα Όχι ρε παιδί μου Αλλά είναι νοπί Οι απιλές Η περιφρόνηση Που έδειχνε στον κοσμάκη. Τώρα προσέξτε τώρα καταντήσαμε εμείς Κοσμάκης Και ο Θεοχάρης άνθρωπο του κόσμου Εντάξει, αφήνουμε τους μπουμπούκους Και αυτά, αυτά είναι η ρά πράγματα για τη Στρούγκα Τελικά μεγάλε Η Χρυσή Αυγή Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή Το 27% είναι το ποσοστό της Χρυσής Αυγής Καθαρά Καθαρά Προσέξτε Προσωπική άποψη Καθαρά Είναι κλεμμένο ποσοστό της Χρυσής Αυγής Αυτή είναι πέρα από τον ναζισμό Το κεφάλι τους Αυτό το κεφάλι που κουβαλάει αυτή τη Στρουγκιανή δεν έχει εξήγηση Δεν υπάρχει εξήγηση Καλά, μα ούτε η Χρυσή δημοκρατία εχουμε οποτε η χρυση αυγη μεγάλη Δεν είναι το νούμερο του 6% Είναι Αυτό το πραγματικό της ποσοστό Αυτό που περιφέρετε αυτή τη στιγμή Στα κανάλια σας Φαντάζομαι θα έχετε ξεσκιστεί στις αναλύσεις Θα ακούτε Πρώτη Μούρη το μπουμπούκο, πάντως, Αλέξη, εγώ δυο πράγματα σου ζητάω, πρόσεξε τώρα Το ένα είναι, επειδή επίκυται η ανακοίνωση τη κυβέρνηση, πρόσεξε μη δε μου βάλεις υπεράνωτο πρωθυπουργό του Στρατούλη Μεγάλε, τον άνθρωπο αυτό χρόνια τον βλέπεις, να πούμε, δεν έχει ξεραθεί η γλώσσα του Εντάξει, να λέει, το Στρατούλη θέλω Γιατί ο Στρατούλης μου θυμίζει τον Πρωθόπα, ρε μου Γιατί μου τον θυμίζει πολύ, τέλο πάντων Λοιπόν ένα είναι που θέλω αυτό και το δεύτερο είναι τσάκισέ τους τα νεύρα μεγάλε Τσάκισέ τους τα νεύρα Πώς κρατήσει ρε Αλέξ; Πώς κρατήσει Πώς κρατήσει Λοιπόν ε, μεγάλη της Αυτό λοιπόν το κοθώνει Το όρθιο κρέας Το υπο, υποταγμένο δουλικό το διορισμένο, το οποίο, εντάξει ρε παιδί μου, είναι και άλλοι διορισμένοι τέτοιου είδους, πολλοί, πάρα πολλοί, εκατοντάδε, χιλιάδες, αλλά δεν βγαίνουνε, δεν βγαίνουνε να προκαλούνε έτσι και να βρίζουν τον κατεστραμένο. Θα μου πεις, δεν έχουν μικρόφωνο και αυτόν ήταν η θέση του, δεν ξέρουμε τι θα κάναν. Λοιπόν, αλλά αυτό λοιπόν το τσογλάνει, επαναλαμβάνω έτσι να το, να το χουρτάσω και γόρα παιδί μου, το καθήκι της κοινωνίας... Το κάνατε βουλευτήρε! Το κάνατε βουλευτή Τι άλλο δηλαδή θέλετε παρακαλώ! Έλα! Ορίστε! Mm. Καθαρό χρυσί αυγή είναι αυτό καθαρό ναι, mm. ναι. να σε κάνω Ναι ναι ναι ναι ναι mm. Ναι, μεγάλε, εγώ το ποιο Πού το, το πιστεύει κι εσύ, Εγώ πιστεύω ότι καθαρά δηλαδή είναι ποσοστό χρυσαυγήτικο αυτό το οποίο πήγε στη Στρούγκα τώρα και Της έδωσε 27%. Διότι η Χρυσή βγή μπροστά του φαντάζει κόμμα. Πόσο να σου πω τώρα, Παναστατικό, Κομμουνιστικό. Κομμουνιστικό, σου λέω να μου. Αυτή η Στρούγκα λοιπόν, η οποία γέννησε τέτοιου θεουχάριδε και εκατομμύρια άλλα τέτοια. Αθύματα Παρακαλώ! Έλα. Παρα, έλα. Καλημέρα. Ναι. Δεν το έπρεπε. βλέπεις είναι κι αυτό, από ό,τι βλέπεις από ό,τι βλέπεις άλλο ρολό άλλο δυο λιβάραγαν κι αυτήν το φορκόνι μα είμαι να χαίρεσαι για αυτά τα πράγματα αντί να σκύψεις το κεφάλι να προβληματιστείς τι διάλο κάνω 70 χρόνια Χαρέ και πανηγύρια, ναι, ναι. Όπω το λες φίλε. Μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Ναι. τι να πει, δεν μπορείς να πει τίποτα τώρα. Για τις χαρές του Κουκουέ, τώρα που διατήρησε, λέει, τη. τη... Μποσ... και τέτοια να πούμε, δεν μπορείς να πει τίποτα. Αυτά είναι, όπως λες φίλε μου, είναι πραγματικά για προβληματισμό και πάνω απ' όλα είναι για γέλια, έτσι. Για γέλια δεν μπορεί να. Δεν μπορείς. Αλλά. Απορείς, απορείς. Με, με τελικά με τον εγκεφαλικό. Ορίστε. Καλώς τον. Καλό τον. <laughs> Απαπαπα Ναι ναι Κάτσε Κάτσε Να στα πω εγώ τώρα Κάτσε Περίμενε θα στα πω εγώ τώρα Περίμενε Έλα γεια γεια Λοιπόν μεγάλε Και έβλεπες τώρα όλους αυτούς τους φωστήρες Οι οποίοι Πρόσεξε Ειδικά οι στρουγγιανοί φωστήρες Να ορίονται για το ότι η τρίτη δύναμη λέει είναι στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή. Αυτοί του κάναν τρίτη δύναμη τη Χρυσή Αυγή. Οι αριστεροί, δεξιοί, λεγόμενοι δεξιοί, σοσιαλιστέ, αυτοί κάναν τη Χρυσή Αυγή τρίτη δύναμη. Και η απορία, πρόσεξε τώρα είναι. Την Χρυσή Αυγή την έχουν καταδικασμένη όλοι, και εσένα φάτσα παρτίδα, α πούμε, σου έχουν το βορίδι, το μπουμπούκο, το ανθρωπάκι από, το, από μια περιοχή τη Ελλάδα να πει την παπαριά του. Πρόσεξε, αυτό, αυτό, αυτό μεγάλε είναι δημοκρατία Αυτό είναι δημοκρατία Η Στρουγγιανή Πατρίς θρησκεία οικογένεια είναι δημοκρατία Παρακαλώ ναι. Ευχαριστώ πολύ Λοιπόν η Στρουγγιανή είναι δημοκρατία Και Χρυσή Αυγή είναι έγκλημα Γεια σου ρε Βασίλη ρε Τι έγινε ρε Βασίλη Προβλέπεις ότι ο Κωστάκης ξεκούρασης, ο, ο Ραφινάτος θα πάρει, θα πάρει το κόμμα και θα στείλει πίσω τον Αντουάν στο Δαφνή. Τρελά γλέδια. Μεγάλε, ξέρει με, με αυτούς που έχουν να κάνουν, κα, κα, κα, καλά Κάτσε, σου λέω τώρα. Τι, τι σου λέω, ραμού. Τα Αμερικά, φαντάσου τώρα, πρόσεξε αυτό που σου λέω, μεγάλε. Δεν έπαθα εγώ πλάκα. Και οι 5 -6 που πάθε, με, το, με την ιστορία αυτού του του Όρθιου Κρέατος που λέγεται Θεοχάρης ο Εθνικός Φοροϊσπράκτορας το, το SNBS το Αμερικάνικο δίκτυο απορούν κι αυτοί ο πιο αντιδημοφιλής λέει, άνθρωπος στην Ελλάδα ο Εθνικός Φοροϊσπράκτορας το Αμερικάνικο το κανα, στο, στο άρθρο τα γράφει αυτά τον κάνανε λέει, οι Έλληνες βουλευτές Καταλαβα, μεγάλε, αυτό δεν είναι δημοκρατία αυτό δεν είναι δημοκρατία αυτό είναι ζουρλοκρατία αυτό είναι μαλακοκρατία, με και ολα που μιλάω έτσι πρωί-πρωί, ε, εντάξει. Δεν είναι δυνατόν. Θα μου πεις, μα γι' αυτό τα δημιουργούν τα ποτάμια, τις τελείες, ε, τα κωδισό, τα, τα κηδισό και τα τέτοια να πούμε. Αλλά πρόσεξε, παρακαλώ. Ναι ναι, μα, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι ναι, ναι, Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποια δημοκρατική ψήφωση, ποια δημοκρατική ψήφωση, για να έχω εμπιστοσύνη μου λέει τώρα ο άνθρωπος εδώ που τηλεφώνησε. Ποια δημοκρατική ψήφο. Διότι όχι ότι δεν συμφωνεί μαζί του, αλλά η, δηλαδή είναι δυνατόν, μιλάμε ότι αν πάρετε τις δηλώσεις του έχουμε γράψει και ένα άρθρο, τι λες ρε κάπως έτσι, έχω γράψει ένα άρθρο πριν καιρό, τότε που έλεγε αυτές τις παπαριέ και απειλούσε τον κόσμο το καθήκη, απειλούσε τα γερόντια και τους, τους κατεστραμέν και υπήρξανε τώρα υποταμίσχοι ιδεολόγοι που τον κάνανε αυτόν βουλευτή δεν μπορούσαν να το αφήσουν το παιδί απόξω να πούμε σε παρακαλώ πολύ μέχρι και το SNBS ζουρλάθηκε το SNBS έτσι. είναι δυνατόν το δολοφόνο σου τι διάλο πάσχομαι από το σύνδρομο αυτό πως το λένε εκεί που, της πατρίτσια χέρστ η οποία να πούμε ε, αγάπησε τον απαγωγέα τη. θα μας τρελάνεται Ακόμα και οι σκλάβοι που του βάραγαν με, τα, με τον βούρδουλα δεν μπορούσαν να κάνουν έσοδα και πάνω το κεφάλι. Και το, το, το, το, αυτό που του βάραγαν δεν τον αγάπαγαν, κατάλαβα. Εμεί δηλαδή δεν χρίζουμε απλά ψυχιατρική εξέταση. Εδώ που δεν πρόκειται για, για δημοκρατία. Πρόκειται για, για ζουρλοκρατία. Έχει δίκιο ο άνθρωπο. Έχει δίκιο ο άνθρωπο. Έχει απόλυτο δίκιο άνθρωπος. ο άνθρωπο. Μέχρι πάθαν πλάκα και οι Αμερικάνοι. Τι ο φίλος εδώ πήρε τηλέφωνο Τι εμπιστοσύνη να έχω λέει Σε ποιο, σε ποιο συνάνθρωπο λέει. Ποιο συνάνθρω... Ρε είστε καλά ρε Καλά αφήνουμε Τους άλλους που στέλνανε ρε Πούσιδες και, και του κουρέλιδες Καλά αυτό άστο ρε παιδί μου να πούμε Εδώ μιλάμε εινωπότο Σου βρίζε τα ιερά και τα όσια Σε απειλούσε ότι θα σε πεθάνει Θα σου πάρει το σπίτι Ο ίδιος τα έλεγε Και πας και τον κάνεις βουλευτή τι ανομαλία είναι αυτή, πόσα πήρεσαν! 22, 22, τι λέω και εγώ, τι πάει να Παρακαλώ. Έλα. Έλα, Έλα, Έλα μα Του χάρισε το. Δεν Όχι. Ναι. Ναι. Όχι Δεν γίνεται ]Eh, Μα δεν είναι ]ite. τελειωμένη ιστορία ιστορία Απλά απλά τα κάνουμε Απλά Σημειώσεις κάνουμε και εμείς εδώ Έχοντας αυτή την ώρα εκπομπή Ναι, ναι. τι να κάνω Και εκεί πού είσαι ακόμα Περίμενε έτσι σωστά Έτσι να σε καλά, να είσαι καλά Πού είσαι, σου λέω προσωπική μου άποψη Είναι τελειωμένη, δεν είναι υφίστατη Δεν είναι, δεν είναι λαός Δεν είναι χώρα τώρα Μην Μη... Μη... Μη τρελαίνουμε Το δυστύχημα στην Ελλάδα μεγάλε Παρακαλώ <Τι <Τι> Ναι, ναι Σε ένα μήνα μέσα, ναι, ναι, ναι. <Τι> ναι. Αυτό το τσογλάνι, ναι ναι ναι, ναι, ναι ναι ναι Αυτό το τσογλάνι τα λέγε, αυτά που λες ότι με, Όταν ε, έγινε η προεδρία τότε με την ε, Και έλεγε, θα τους κατάσχουμε τα σπίτια και τα ό,τι έχουν ολονών. Αν μέχ, μέσα σε ένα μήνα δεν ξοφλήσουν Απειλούσε τον κόσμο αυτός, φιλάμε, το καταλαβαίνεις Θα μου πεις εδώ Σαμαράς τους άλλους του σκότωσε ε, Ο Γιωργάκη έκανε αυτά που έκανε και, το, και πήρε δυο, μισθρία, δέκα, το. Καλά, δεν μιλάμε για το αγαστό Πασόκ Λοιπόν για, για το Πασόκ μεγάλε. Δεν είναι θέμα ψυχιατρικής μεγάλε. Δεν είναι θέμα ψυχιατρικής πια. Εδώ μιλάμε για μια ασίδωτη, μια μια μια παρακαλώ. Τοριστέ. Καλημέρα σας. Ναι, αυτό δεν είπα, αυτό είπαμε Όχι, τα έχουμε πει επανειλημένως Μα αυτό δεν λέγαμε πριν Αυτό δεν λέγαμε πριν Αυτό δεν λέγαμε yeah. Yeah. Να σε καλά Να σε καλά φίλο Αυτό δεν λέγαμε πριν ερε μεγάλε Αυτό λέγαμε, δηλαδή Μιλάμε, είναι, είναι ζούρλια. Πήρε, λέει ο Βαρουφάκη 130.000 σταυρούς. 130.000 ειληνοί, σιριζέοι δηλαδή, πήγαν μπροστά να ψηφίσουν και είπαν ήρθουν σου τίρας 130.000 σταυρούς. Μεγάλε το καταλαβαίνει. Yeah. Δηλαδή, αν, αν ανέστηνε αυτή τη στιγμή τον Αντρέα, τον Παπαντρέο, νομίζει, και τον καραμαλέα τον Παππού, τον Γέροντα, και, τους, και έβαζε στη Στρούγκα και το Πασόκ μεγάλη να. Δεν θα έπαιρναν 130.000 τραβούς! Είναι τρέλα, σου λέω, μεγάλο. Είναι τρέλα. Δεν, δεν, δεν, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. No. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Δεν, δεν χρειάζεται να, ναι, να καταλάβει. Τι να καταλάβουμε, αδελφέ, δεν, είναι... δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Ο... Ο... Τα χτάπαμε τότε, σου έκανε ολόκληρη ανάλυση για το βαρουφάκι, να πούμε και όλου αυτού του όψιμου σωτήρε να πούμε. Δηλαδή, είσαι στην τηλεόραση, μεγάλη είσαι στο Ιντερνέδιο, είσαι σε προβάλλουν 130.000 ψήφου. Αλλά α... εντάξει, άντε σου λέω, εδώ είναι με το, το βούρνα πούμε, στον πατσά να σωθούμε. Αλλά το Θεοχάρι, Δηλαδή, καλά, αυτό είναι τσογλάνι, κορόπεδο, είναι ε, χοντρό, χοντρόπετσο. Δεν, δεν, δεν τρέπεται. Τι να τραπούν αυτοί, εξάλλου, ε, δεν θα κάναν να τις δουλειέ αν Αν είχαν τσίπα. Αλλά πήγανε και ψήφισαν το Θεοχάρι, να το κάνουν βουλευτήρε να με σώσει εμένα και σένα ο Θεοχάρες. <ΣΣΣΣ> Χτες με απειλούσε μέσω τη Μέρκελ. Με πλάτε τη Μέρκελ και του Σόιμπλε, ότι αν δεν πληρώσει σε ένα μήνα, θα σου πάρω το σπίτι, θα σε πετάξω στον δρόμο, θα ψοφήσει και σήμερα, ναι, μαλάκα πα και τον κάνει βουλευτή, εσύ. Δεν λέει ποιο στέκει τώρα, ο Θεοχάρη, εσύ. εσύ. Τελικά, ε, ε, έχουμε γίνει ταξικοί εχθροί, δεν το καταλαβαίνετε. Έχουμε γίνει ταξικοί εχθροί με του ψηφοφόρου του κάθε μαλάκα. Είμαστε ταξικοί εχθροί με του ψηφοφόρου του κάθε μαλάκα τελικά. Τι μιλάς έτσι τη μεγάλη τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα Διότι μπορεί να μην τα σηκώνει αυτά η καινούρια δημοκρατία Αλλά όσο μιλάμε ρε παιδί μου Πάντως γεγονός είναι ότι η Ελλάδα έχασε δύο παλικάρια στην Ισπανία Το σμιναγό τον Παναγιώτη τον Λάσκαρη, 35 χρονών Και το σμιναγό τον Θανάση τον Ζάγκα, 31, 31 ετών Με το F που έπεσε εκεί πέρα, παρακαλώ Έλα παιδε. Α καλά ναι. ξεκινάει Άνοιξε το τριώδι ωραία μεγάλη Μην το ξεχνά. Να σε καλά Καλά 40 όπως το λες Όπως το αδερφέ αδερφένα μου Καλά 40 mm -hmm. ε, ε, Ο Σονούπο απόκριες Πάσχα Καλοκαίρι διορισμοί έρχονται στο που το, το λε, καλά. Σαράντα. <Κι> Τα παλικάρια λοιπόν, ο κινητήρα ξέρω εγώ, καταλαβαίνει. Δεν ξέρω τι πριτσίνια δεν έβαλε ο δημόσιο υπάλληλο στον κινητήρα. Πάνω από 1.300 ώρε πτήσει ο καθένα. Ε, είναι χαμένα, χαμένοι έχουν χαθεί για, από την Ελλάδα. Πάει, δεν έχει Ελλάδα τώρα ούτε του Μαναγιώτη Λάσκαρη, ούτε τον Αθανάσιο Ζάγκα. 31 και 35 ετών αντίστοιχα και έχει το Θεοχάρη βουλευτή μεγάλη. Έχει το θε... δηλαδή ε, το έχει το θεοχάρι βουλευτή; Τι θες τώρα άλλο ρε παιδί Τι θες άλλο να Κατάλαβες μεγάλε Έχει το θεοχάρι βουλευτή. Κάτι πήγα να σου πω Πως ούπο το ξέχασα Βέβαια δεν το συζητάω τώρα να πούμε Ότι Ο αρχηγός της Τρούγκας Ο αρχιφασίστας τι, αυτός καλά, αυτό δεν μπορεί να τον πει, ούτε αρχιφασίστα ούτε αρχιναζίστα Διότι δεν έχει μυαλό Για τους Σαμαρά σα μιλάω αυτό το πιόνι των ε, κατακτητών Λοιπόν δεν πήγε, δεν πήγε για τυπικούς λόγους Να του, να μην του πει του Τσίπρα καλώς ήρθες Για τυπικούς λόγους ρε παιδί μου να Αυτό εκεί στο, στο μέγαρο του μάξιμα να παραδώσει. Τι να παραδώσει Τι ακριβώς να παραδώσει την αξιοπρέπεια που άφησε πίσω Τους νεκρούς που άφησε πίσω Τις δουλειές που άφησε πίσω Τι να παραδώσει Τι ακριβώς να παραδώσει Αλλά ούτε για τυπικούς λόγους Τέτοιοι είναι μεγάλοι Τέτοιοι ήταν μια ζωή Δεν θα αλλάξουν τώρα το, Μετά από 70 χρόνια Παρακρατικοί Άνθρωποι της γωνίας Με κουκούλες στο κεφάλι Δεν πρόκειται να αλλάξουν τώρα αυτοί Δεν πρόκειται να αλλάξουν τώρα Τώρα ε, επειδή τώρα, να αυτά σου λέω, Αλέξη, αν δεν μου έλεγε τέτοια από παλιά με το σχέδιο Μάρσαλ και τέτοια, ξέρεις, ε, δεν θα είχα και πολύ να πούμε. Επειδή τα ανθρωπάκια στην Ελλάδα με το σχέδιο Μάρσαλ τα, τα σπρώξανε για μια ιδιοκτησία και ε, δημιουργώντα όλη αυτή την παρακρατική κεντροδεξιά παράταξη, λοιπόν, τι θες τώρα να πούμε. το Λοιπόν και έχουμε λιμόν μα Δεν πήγε ο Σαμαράς τώρα Κύριος Κύριος δεν το συζητάω σπουδαγμένο το παιδί όξου. Λοιπόν Γιατί λέει Πρόσεξε τώρα μιλάμε Μιλάμε για τσογλανοειδείς Εγκεφάλους Τσογλανοειδείς εγκεφάλους έτσι Αλλά το, το δυστύχημα Αλέξη μου ξέρεις ποιο είναι Ότι Ενώ εσύ εγώ σου λέω, θα τα κάνεις αυτά που λες. Εντάξει, λέμε θα τα κάνεις αυτά. Το Κολομέγκα, το Κολογαντένα, το Κολοσκάι, όλα αυτά λοιπόν που διαμορφώνουν το μαλάκα που πάει και ψηφίζει το Θεοχάρη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που εσύ εσύ μπορεί να να λες αλήθεια ρε παιδί μου και να... Αυτή τη στιγμή που μιλάει μιλάμε, σου σκάβουν το λάκο, Όπως έθκαψαν το λάκο, μια ολόκληρη κοινωνία και συνεχίζουν να το σκάβουν 24 ώρες το 24ωρο. Yeah. Δηλαδή τώρα ο μπάμπη του Sky είναι, yeah. ε, με το yeah. είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρεκεντέρη είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, δεν με με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι με την άλλη παράταξη. Yeah. Ρε αλλάζει τρίχα του το μάρι του, του παρακρατικού. Yeah. Μη μα δηλαδή. Yeah. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μία, για να γίνει οποιαδήποτε κίνηση. Και... Άσε τώρα, εντάξει θα νίξεις την έρτ Τώρα κατάλαβες κατάλαβες τι θα μπουκάρει εκεί Lord. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να, να φωνάξεις εκεί πέρα είναι oh, right. Μπομπολό. Βαρδινοδιανομπομπολο... Πως το λένε τον άλλο Και να τους πεις Ή σταματάει αυτή η ιστορία Και αλλάζεται ρότα Ή την στρατινάζω στον αέρα Φωνάζεις και πέντε παιδιά τώρα που έχει την εξουσία εκεί από το στρατό Και τους λες ζώστε το, το, το κολοκτήριο με όλου τους μαλάκες μέσα Μ' όλες τις ξέκολες από το πρωί μέσα Και το κάνεις παρανάλομα ρε μεγάλε Την αλλάξει δηλαδή Την αλλάξει με τη Σεφερλοελάδα να πω Σεφερλάδα Λιαγκοελάδα Λιαγκοσκορδοελάδα ρε Κρρρρρρ. Την αλλάξει ρε Αλέξη Με συγχωρείς όλα αδερφέ μου Ωραία εντάξει Μακ Α δούμε τώρα και ποιο ψωφίμι θα μας φέρεις για πρόεδρο δημοκρατίας Άλλος σφαχτάρι Τον αβραμόπουλο λες Αν δούμε τώρα Λοιπόν Οι πρώτε ε, Για να δω Επιεργοποιείτε Έλα μη μου λες Εντω στρατούλης Έλα έως ε, μα δεν κάνεις το στρατούλη θα κόψω κάτω στην κουμουντούρου Το θέμα είναι πού θα το βάλει το στρατούλι. Υπουργείο Εργασία. Αγαλά. Αγαλά. Έλα ρε μεγάλε. Για να τη βγάζω τέσσερα. Μπού <laughs> μεγάλε, σου λέω. Παρακαλώ. <coughs> ναι, ρε, ναι, ναι, Υπουργείο εργασία ναι ρε Μα δεν πάταγε ποτέ Μα κάνεις λάθος μεγάλε Ο Στρατούλης με τον που μπήκε στον ΟΤΕΙ Δεν γίνει συνδικαλιστής Δεν ξέρει ούτε πού είναι τα γραφεία του ΟΤΕΙ Τι μου λες τώρα πλάκα που κάνεις κι εσύ τώρα Μην θέσαμε να κάνεις πλάκα Είπα μεγάλη τι σου λέγανε παλουγάρι μου Ναι, ναι με θεοχάρη Είχα, εγώ είχα την μου είχα τον Τατσόπουλο μου να βάλουμε τον, να βάλουμε τον σκοσμό θα αποχωρήσει από την πολιτική ο Τατσόπουλος πω πω τι θα χάσει η πολιτική γιατί δεν τον έβγαλαν οι ποταμίσοι οι ποταμίσοι δεν τον έβγαλαν όπως βγάλαν άλλου πατριώτε σαν τον Ψαριανό, τον Λικούδη βγάλανε το, το, το θεοχάρι και δεν βγάλανε το τσόπουλο. ρε είστε ζουρλί να πούμε βέβαια βέβαια μεγάλε εκείνο που έχει σημασία ορίστε Γιατί έχει και την άλλη μεσή Αθήνα να την τακτοποιήσει, Έλα. Έλα, ναι, ναι. ναι. Μην νομίζει ότι αυτά απέχουν από την πραγματικότητα, Μεγάλη. Με το μυαλό που κουβαλάνε εκεί κάτω, Μπορεί να του δείξει όλους σου και ο... ακόμα και το Ατσόπουλο. Μην... Όχι εκεί κάτω, παντού δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Ρε, δεν γίνονται αυτά τώρα να πούμε. Δεν γίνονται αυτά τώρα με τίποτα να πούμε. Φτιάξω το facebook μου, ρε. facebook μου γεγονό μεγάλη είναι ένα Ότι έρχεται στην Αθήνα ο Νταϊζεμπλούμι Θα έρθει ο Νταϊζεμπλούμις μεθαύριο πέμπτη στην Αθήνα Μαζί με το Σούλτς Ακούτε ε, Σιριζέοι Εντάξει τον πολιτικό πολιτισμό και τη διπλωματία την καταλαβαίνω Ο Νταϊζεμπλούμις που μας ξεφτύλιζε Επειδή είπε ο Αλέξης ότι ξανάρχεται η αξιοπρέπεια μας ξεφτύλιζε με τις δηλώσεις του Τρία χρόνια τώρα Έρχεται στην Αθήνα Έρχεται στην Αθήνα Αυτός Θέλετε να ανατρέξουμε στις δηλώσεις Που, που έχει κάνει εναντίον Της αξιοπρέπειάς μας Για να δούμε τι θα κάνετε Για το Σούλτς δεν σας ζητάμε Τα έχουμε μάτα Κάντε ό,τι σας φωτίσει ο, ο θεός της Τρούγκας Διότι ο θεός είναι και αυτό Αποκλειστικό προνόμιο της Τρούγκας και μας ενημέρωσε ο Γιούγκερ ότι στο ραντάρ του δεν εμφανίζεται η μείωση του ελληνικού χρέους. <Ρι> Κοίταξε κανονικά στο ραντάρ σου Γιούγκερ αν, στην Ελλάδα, η, αν η Ελλάδα πρόσεξε πρώτον είχε λαό ο οποίος θα εξέλεγε κυβερνήτη της προκοπής στο ραντάρ σου θα εμφανιζόταν ένα αγκούρι που θα σούφτανε στο λαιμό και όχι μείωση του χρέους και τέτοια άλλα για να γελάσουμε. Δεν έχουμε γέλιο Δεν μας αφήσατε γέλιο ρε Γιούγκερ Ο Γιούγκερ Για να καταλάβεις Γιούγκερ μου Έχουμε τέτοια δημοκρατία στην Ελλάδα Που πρόσεξε Η Γιάννα ή Αγγελοπούλο ας πούμε Έχει λόγο διότι προσέφερε στην Ελλάδα Στα πάνελ Στα πάνελ Κατάλαβες, Περιφέρεται ο κάθε βλάξ Περιφέρεται για να, να σου πει Εσένα τώρα που κοιτάς Χάσκοντας με το στόμα έτσι να πούμε να σου πει την παπαριά του Ανάλυση Τι να αναλύσεις ρε παπάρα Τι να αναλύσεις πέρα από το ότι Έβγαλε στο Θεό χάρη βουλευτή Α καλά τώρα θα ψάξουμε Καλά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ θα ψάξουμε πράγμα Περίμενε Τούτο ήταν από τα πιο χτυπητά άναμο. Λοιπόν Λοιπόν τι Τι ακριβώς Τι ακριβώς δηλαδή να δει αυτή η Ελλάδα Με την μπασταρδοκρατία τα γεννήματα όλων αυτών των πολιτικών της Τρούγκας, των, των παρακρατικών 70 χρόνια τώρα, τα οποία περιφέρονται και κυβερνάνε τον ελληνικό λαό. Σε αυτά τα πράγματα μπορείς να κάνεις καμιά ελάχη ρε Αλέξη. Ή άμα ψάξουμε μέσα στη δική σου ε, παράταξη θα βρούμε πολιτικά πολιτικούς ε, απογόνους. Να κάνουμε, άντε να ψάξουμε. Έβγαλε selfie Ελάμε, Μιλάμε ρε σε αυτός ο άνθρωπος Σε κυβέρναγε ο Βαρβετσιώτης Έβγαλε selfie Και που την έβαλε στο facebook Τελευταία μέρα στο γραφείο Αχ Τώρα θα γίνει η ορκομοσία. Θυμόσαστε τι λέγαμε πέρσι Πρόπερσι πότε έγιναν οι ορκομωσίες Που πήγαιναν με τα παιδιά τους Πήγαιναν με τα παιδιά τους και φωτογραφίζονταν Με τις μανάδες τους, με τις πεθερές τους Λοιπόν Reflexionate... Πρώτη μέρα λέει να, ορ, να ορκιστούνε. Και ρώταγα εγώ ο, ο πανίβλαξ τότε, είδε ρε παπάρα κανέναν οικοδόμο να πηγαίνει πρώτη μέρα στη δουλειά και να παίρνει μαζί το παιδί του. Είδε κανέναν υπάλληλο, είδε κανέναν μαγαζάτορα. Φτάνει ρε αυτό το πράγμα, ρε. Φτάνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και κάποια μερίδα του κόσμου αντέδρασε θετικά. Στη, στο θέμα του Αλέξη που δεν έφερε τα λιβάνια και το ροκ στάρε εκεί να τον uh, ρένουν uh, με νερό κορπίζ <Τι> Γιατί δεν βάζουν οι κιότε στο τέτοιο, Καταλαβαίνει. Δεν βάζουν από τη βρύση, έχει χλώριο. Δεν γίνει κανένα θάμα. <Τι> λοιπόν, κατάλαβα και έφτασε στο σημείο μέσα σε έξι μήνες η Ελλάδα να, ζη, να ζητάει από το Σταύρο το Θεοδωράκι. Να συγκυβερνήσει ποιο, θα μου πει τι έγινε, Είναι μεγάλε με αυτού. Τα έχουμε πει για αυτού μέχρι χτε. Αυτή είναι η πρόοδο της Ελλάδα, Μεγάλε. Ένα κόμμα το οποίο πήρε 150 έδρε και του στέρεαν άλλε με τι μαγκέ του που κάναν Θεοδωράκηδε και τέτοια άλλε 10, 15, 20 ίσω έδρε, Παπαντρέιδε και Θεοδωράκηδε. Φτάνει στο σημείο, κατάλα, εσύ να δίνει την απόλυτη πλειοψηφία να συγκυβερνήσει κάποιο. Και να μην να χρειάζεται να μιλήσει η δημοκρατία να, να, να κυβερνηθεί από το Θεοδωράκι, ρε μεγάλε. Από το Θεοδωράκι το καταλαβαίνει με βουλευτή το Θεοχάρι. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπα κάνει λάθο, φίλε μου. Δεν εξαντλήθηκαν τα αναχώματα ακόμη. Θα σου πω γιατί δεν εξαντλήθηκαν τα αναχώματα ακόμη Σκέψου ένα πράγμα Ότι ε, Μετά και από τα τελευταία Κάνοντας υπουργό το, ε, Πώς το λένε βουλευτή το, το Θεοχάρη Τα ποσοστά που πήρε η τελεία Μην τα αφήνεις στην πάντα Ακόμη και η κεντρώη Μην τα αφήνεις στην πάντα Και σου, σου λέω να θυμάσαι πάντοτε Ότι εάν χρειαστεί Να κάνει πράξη τα λεγόμενά του για απλή και ανώθευτη αναλογική ο ΣΥΡΙΖΑ το παιχνίδι πάει αλλού. Το παιχνίδι, γι' αυτό σου έλεγα χθε ότι ο Θεοδωράκη έκανε πρόβα μικροφώνου έχουν, για εντολή κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν αυτή η δημοκρατία που δημιούργησαν 70 χρόνια τώρα έφτασε να μιλάει με το Θεοδωράκη και το βουλευτή Θεοχάρη για να κυβερνηθεί αυτό ο λαό. Άρα δεν τα θέλει ο κόλο, με συγχωρείτε, ο ποπός αυτού του λαού. Τα θέλει και καλά να πάθει. Διότι δεν σε σώνουνε μεγάλε να βγουν τρει ζουρλί, τι να κάνουνε τρει ζουρλί να βγουνε. Δύο ζουρλί, πέντε ζουρλί, δέκα ζουρλί, εκατό ζουρλί. Τι να κάνουνε. Βλέπεις η συνομοταξία Θεοδωράκη ε, αριστερών και όλων δημοκρατών, σοσιαλιστών κειδησό και τέτοια ξέρεις έχουν το μηχανισμό να τους κάνουν και γραφικούς. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα έτσι ε, απόλυτα λέω τώρα γιατί με το IQ σου εσύ να ψηφίσεις και Θεοχάρη ε, ο Αϊνστάιν τραβάει το μαλίτου. του γι' αυτό είναι το μαλλί του ο έτσι λες και τον βάρες ηλεκτρικό ρεύμα είδε σένα τον ψηφοφόρο του Θεοχάρη του Ψαριανού του Θοδωράκη και δε, και τρελάθηκε. Ναι, τι έκανε Χουριέτ, έκανε αφιέρωμα στους τρεις εκπροσώπους τουρκ, της τουρκικής Μειονότητα. Εντάξει, Χουριέτ είναι ό,τι θέλει, γράφει. Να σου πω κάτι, έρχε μου. Μακάρι να είχαμε κι εμείς μια Χουριέτ εδώ και να γράφε για, τη, για την Ελλάδα όπως γράφει Χουριέτ για την Τουρκία. Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι. Απίστευτο, λοιπόν, πολύ ωραίος ε, Πώς τη λένε, τι που έβαλε στο επικρατείας του Λεβύ, του Ιστιντού του Λεβύ, ο ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε την κυρία αυτή Sugarman Αριστερέ μου Πώ τη λένε, του Ιστιντούτου. Θυμάσαι, ο Τσίριζα το είχε βάει, το Ιστιντούτο στο Μέγαρο και κουβεντιάζανε. Τι να θυμάσαι τώρα, Ούτε. Με, έχει μεθύσει. Oh, oh. Δεν έχει μεθύσει ο ήλιο, έχει μεθύσει εσύ τώρα. Oh, oh. Λοιπόν. Μάλιστα, ε, επί τη ευκαιρία, πώ μου τώρα αυτό. Επειδή η Αμερικανοεβραϊκή Ένωση έστειλε συγχαρητήριο στο Τσίπρα και καλά έκανε. Oh, oh. Υπενθυμίζοντα όμω στο να λέξει ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρέ εποφελεί σχέσει με το Ισραήλ. Και τώρα μου ήρθε η εμένα Το G2G θα ισχύει που υπέγραψε ο Σαμαράς Με, τον Ισραήλ, με το Ισραήλ Αλέξη Θα ισχύει το G2G Παρακαλώ Καλημέρα Ενώ ο Σαμαράς ήταν υπεύθυνο. Ποιο να... Ποιο, τι να έκανα, να ψήφισαν και το Θεοχάρη Όχι, ποιος είναι καλό ο Θεοχάρη Ναι αυτό λέ, λέμε Αυτό λέμε Και τι να κάνουμε κυρία μου, αφού ο κόσμος δεν παίρνει χαμπάρι <laughs> να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά καλής μέρα. Η κυρία εδώ η φίλη μου μου λέει μα, τώρα εσύ τώρα είσαι και έχεις ζήσει και άλλα τέτοια στη ζωή. Αυτή πολλά λένε πριν τις εκλογές Μετά τι εκλογές κυκλογιάσει; Α, τώρα που θα αρχίσουν ξέρεις θα αρχίσουνε δεν γίνεται διότι αυτό καταλαβαίνεις Θέλουμε εμείς Αλλά οι υπογραφές να πούμε Ξέρεις αυτά γνωστά Οπότε τι Εντάξει δεν ψάχνουμε αυτό Εμείς απλά τσαμπουνάμε εδώ ε, Για τη ρεδιοφωνική μας ψυχοθεραπεία Όπως έχουμε πει Επανειλημένος Τι λέγαμε λοιπόν Λέγαμε λοιπόν το εξής Αλέξη ερωτήματα βάζουμε Με την σου, εσύ μην κουράζεσαι η συμφωνία G2G που έχει υπογράψει ο Σαμαρά με την. Ε, ο ο Παπαντρέο, δεν έχει σημασία. Αυτή η Σαμαρό Βενιζελο Παπαντρέη δεν την υπογράψαν. Με το Ισραήλ θα ισχύει. Δεν θα κουραστώ τώρα. Σου έχω πει τι είναι το G2G. Οι τροπολογίε και οι νόμοι όλοι αυτοί οι οποίοι του επιφανιούχου α πούμε που παρουσιάζαμε εδώ πέρα που γελιοποιούσαν την ανθρώπινη υπόσταση παίρνοντα τα εδάφη τη Ελλάδα θα ισχύσουν. Θα καταργηθούν αυτοί οι νόμοι Θα ισχύει λοιπόν η συμφωνία G2G Με το Ισραήλ Απαντήσεις περιμένουμε Περιμένοντας τον κοντό Να απαντήσει Παρακαλώ Ναι Ναι ναι ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Τα είχαμε παρουσιάσει αυτά Τα είχαμε παρουσιάσει, ναι. είχαμε παρουσιάσει. Όπως το λες φίλε 500 μνημονιακή νόμοι και 22.000 εγκύκλοι και άσε βα... τροπολογίες ασε, τον... αυτά όλα θα ισχύουνε περιμένοντας τον κοντό λοιπόν τον κοντό όχι εκείνον τον άλλον το θεατρικό τον κοντό ρε παιδί μου τον κοντό πως το λένε αυτό που είναι κοντός περιμένοντας τον κοντό εμείς θα κάνουμε τσεκάρισμα αλλά βλέπω ότι το τσεκάρισμα ας μην γίνουμε άγγελοι ειδήσεων Απλά ε, όπως έχουμε μάτα ξαναειπεί Σε αυτή τη χώρα δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης Γιατί ε, βλέπεις την επόμενη κίνηση του Βλάκα Τη βλέπεις την επόμενη κίνηση του Βλάκα Τη βλέπεις Τώρα Μάλιστα έχουμε κύκλωμα δίθεν φιλοζωικών οργανώσεων Και διακινούσαν δέσποτα από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, Βέλγιο και Ολλανδία Για κτινοβασία μεγάλε Και πειράματα Κατάλαβε. Στην Ελλάδα, να σα θυμίσουμε ότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι συλλέγουν ε, αδέσποντα και κάνουν συμφωνία με αυτέ τι δίθεν φιλοζωικέ οργανώσει και μπορεί ξέροντα, φαντάζομαι ότι δεν ξέρουν, έτσι γίνονται συμμέτοχοι στο έγκλημα. Προσέξτε, μην ξεχνάτε ότι στην Ολλανδία ή στη Γερμανία το, οι κτινοβάτες ζήτησαν να γίνουν και επίσημο κόμμα και νομίζω ότι γίνανε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Δυστυχώ σε λάθο εποχέ. Γαμούτο μου. Γαμούτο μου Μάλιστα Ενημερωτικά να σας πω Ότι η σύμμαχος σας Γιατί δικιά σας σύμμαχος είναι Δεν είναι δικιά μου Γερμανική εφημερίδα Bild ε, Ξεκίνησε με πρωτοσέλιδο Τη δεύτερη μέρα πρωθυπουργία του Αλέξη Τα δώρα του Τσίπρα κοστίζουν στους γερμανούς πολίτες Προσέξτε 20 δις Κατάλαβες 20 δις Ξεκίνησαν τα όργανα λοιπόν. Τώρα, προ... αυτά είναι ψηλά θα μου πεις. Έχουμε φάει μεγαλύτερες φαλιάρες αυτά τα 4-5 χρόνια. Περιμένουμε τις μεγαλύτερες προβοκάτσεις. Εδώ θα είμαστε. Άντε και φτάκαμε στο τέλος. Να σας αφιερώσουμε και ένα τραγουδάκι. Μην πάμε δηλαδή άκλαφτοι. Χωρίς τραγούδι εννοώ. Χωρί τραγούδι εννοώ. Θα πάω εγώ να ράψω το κουστούμι. Έρχεται ο Ντάιζε διότι, άμα δεν πάω να υποδεχτώ τον Ντάιζεμπλούμπι, με την παρέα δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν με συλλήβει. Δικαί μου. Ήθελα προσωπικά, όπω έχω ξαναπεί, να σφίξω το, το χέρι του ψηφοφόρου του κάθε Θεοχάρη. Αλλά τώρα είναι αργά. Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγουδάκι, και θα, θα γυρίσουμε να κλείσουμε παρέα. Στο θλιμμένο το κουτούκι μου, ιστενο στενοχώρια μου εγώ και το μπουσούκι μου. Και ρωτήθηκαμε με τρει και αποφασίσαμε. Και στο στενό τη γειτονιά σου ανοιχφορήσαμε. Σου το μινόρε, και το σε κοντό τις καρδιές γλικό μα μόρε, πόσο γλυκά σου λένε πίσω να γυρίσεις το κούτουκα με χαρά να, να πλημμυρίσεις. Μια και κινήσαμε και δεν μετανοήσαμε και το αντρίκιο το εγώ μας το πουλήσαμε Έβγα την πόρτα σου λιγάκι να τα πούμε μήπως τεριάξουμε και ξανά αγαπηθούμε <μιλίκια> <μήλικια> <μήλικια> Άκου του μπουζούκιου μου το μηνό Πληκωμάμουρε, πόσο γλυκά σου λένε πίσω να γυρίσει, το κουτουκάκι με χαρά να πλημιρίσει. Λίμον. Η Λινάρα μου, ήθελα να σου πω πριν κλείσουμε Το δυστύχημα στην Ελλάδα Αν έχεις, λέμε τραγων, Είσαι γνωστός να πούμε Ή Είσαι πρωθυπουργό ή είσαι γνωστός ρε, Είσαι γνωστός και πεθάνεις Λέμε, χτυπαξίλο Είσαι γνωστός και κάνεις ένα έγκλημα Είσαι γνωστός και γίνεις προθυπουργός; Το δυστύχημα είναι οι δηλώσει των... των συγγενών Φίλων συγχωριανών Σταμαρκούτσια της τηλεοράσεως Μεγάλε, είναι μεγα, μεγάλε μου είναι δράμα αυτό Δράμα για τον οφθαλμό και για τα αυτιά των τηλεακροατών Γενικώ μιλάμε Μην πάει το μυαλό σας όταν αναφερόμεθα τελευταία στις επισκέψεις των καναλιών στο Αθαμάνιο Θα είστε πολύ κακοί να πάει εκεί το μυαλό σας Τέλος πάντων εσείς μην είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο κακούργη. Να ακούσετε τα γλέντια του καναλάρχου Διότι θα κάνει εκπομπή σήμερα Και μάλιστα από ό,τι έμαθα θα κάνει τρίο με την ανατροπή και την αξιοπρέπεια ή πως τι τη λένε την ανατροπή και την ελπίδα παρέα Μα παραδόν τον καλά αλλά άρχισε τριο και τη, με την ελπίδα και την ανατροπή πάντα Έτσι. και τι στον κόσμο Έτσι. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμονές σας να ακούτε αυτή την εκπομπή για τις ωραίες παρατηρήσεις σας και ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Γεια και χαρά σας fim stereoo